Στοίχοι 8 έως 20. Ο Παύλος επιτιμά πάλιν με αγάπη τους γαλάτας. 8. Αλλά τότε μεν, όταν είστε στο σκότος της υδρολατρείας, επειδή δεν εγνωρίζατε τον Θεόν, εδουλεύσατε στις Θεούς που δεν είναι πραγματικοί θεοί. 9. Τώρα όμως που εγνωρίσατε τον αληθινό Θεόν, ίδια να είπω καλύτερα, τώρα που εγνωρίστητε υπό του Θεού ω τέκνα Του, Πώς επιστρέφετε πάλιν στην στοιχειώδη και ατελή θερσκευτικήν διδασκαλίαν, την πτωχήν και αδύνατον και ανίκανον να σας σώσει, εις την οποίαν πάλιν και εξ αρχής, όπως πρωτήτερα, θέλετε και τώρα να δουλεύετε. Δέκα. Έτσι καταντήσατε να φυλάτετε τα σε εκείνας τη εβδομάδος, τας οποίας και οι Εβραίοι και τα σεορτάς εκάς του μηνό και τα σεορτασίμους εποχάς και τα σεορτάς των ετών. Ένδεκα. Σας φοβούμε μήπω ματέω σε κοπίασα δια 12. Λάβετε παράδειγμα εμέ και γίνεστε όμοι με εμέ, διότι κι εγώ άλλοτε ήμουν ζηλωτής του νόμου, καθώς θέλετε να γίνετε κι εσείς τώρα αδελφοί. Σας παρακαλώ, όπως εγώ απεκήρυξα τα στυπικά διατάξεις του νόμου και προσεκολύθινης των Χριστών, έτσι να γίνετε κι εσείς. Δεν με ειδικήσατε εις τίποτε ώστε να θέλω το κακό σας και να σας ομιλώ εκ του Τουν αντίον έχω λόγου να σας αγαπώ πολύ. Δεκατρία. Διότι ξέβρετε ότι λόγω ασθενείας του σώματός μου ειναγκάστε να μείνω μεταξύ σας και κήρυξα εις το Ευαγγέλιο όταν για πρώτη φορά ήλθω προς σας. Δεκατέσσερα. Κι εσεί τότε των πειρασμών μου, τον οποίων ήχωνε στο σώμα μου, δεν εξουθενήσατε, ούτε με αηδιάσατε δι' αυτών, αλλά με δέχτείτε σαν άγγελο Θεού, όπω θα εδέχεστε τον Ιησού Χριστών. 15. Πόσο λοιπόν μεγάλο ήταν το μακαρισμό, των οποίων σα εμακάριζαν για την διάθεση και προθυμία που εδείξατε τότε ει εμένα. Δικαίω δε σα επενούσαν και σα εμακάριζαν, διότι δίδω μαρτυρίαν δια σα, ότι αν είναι το δυνατόν και τα μάτια σας ακόμη θα ευγάζεται και θα μου τα εδίδατε. τόσον πολύ με αγάπατε 16 Ωστε τώρα έγινα εχθρό σας επειδή σας λέγω την αλήθεια. 17 Οι ψευδοδιδάσκαλοι δεικνύουν ζήλων και ενδιαφέρον προς σας, όχι προς καλών σκοπών, αλλά θέλουν να σας αποκλείσουν από το αληθές Ευαγγέλιον, διαναδεικνύεται ζήλων και αφοσίωσήν εις αυτούς. 18. Είστε δηλαδή ζηλευτοί και ποθητοί. Καλόν δε είναι να γίνεστε ζηλευτή πράττοντες το καλόν και προοδεύοντες εις την αρετήν πάντοτε και όχι μόνον όταν είμαι παρόν. Σας γράφω έτσι διότι τώρα που είμαι απόν εξεφύγατε από τον δρόμο που σας κάνει αληθινά ζηλευτού. Δεκαεννέα Παιδάκια μου, που σας αναγέννησα πνευματικός και που ξαναδοκιμάζω τώρα πόνους και οδύνας για την αναγέννησή σας έως ό, το χαρακτήρ του Χριστού μορφωθεί μέσα σας. 20. Ναι, πονώ και τώρα για σας. Ήθελα δεν να παρευρίσκομαι μεταξύ σας τώρα και να αλλάξω τον τόνο της φωνής μου ιστρίνων, διότι διότι ευρίσκομαι απορίαν για σας και δεν ξέρω πώς να σας ομιλήσω.